Φίλε και του Radio Music Heaven, καλησπέρα σα, Ο Μαϊκ στα μικρόφωνα για μία ακόμη εκπομπή του Ex Libris, την εκπομπή του Radio Music Heaven αφιερωμένη στα βιβλία, στην ανάγνωση και στους ανθρώπους φυσικά που διαβάζουν τους αναγνώστες. Να σας καλησπαιρίσω, αν και είπαμε οι καλοκαιρινές εκπομπές έχουν αυτή τη... το ιδιαίτερο αυτές τις ώρες, έξι ώρα. Καλησπέρα ή καλό μεσημέρι, ακόμα μπορεί να λέμε. Την πριγμή εβδομάδα περάσαμε έτσι και την πρώτη καλή, καλή ζέση του καλοκαίριου. να δεν θα το έλεγα τουλάχιστον όχι εδώ πέρα στη δίκη μας περιοχή. Αλλού έπεσαν και μπόρες μέσα στην εβδομάδα. Αλλά ε, όχι τώρα πια το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι παραλίες ε, έχουν... Να γεμίζουν, τα καλοκαιρνά μπαράκια έχουν ανοίξει τα περισσότερα τουλάχιστον, και έχουν ολοκληρωθεί εξετάσει των παιδιών και όλοι περάσαμε σε μια πιο καλοκαιρινή διάθεση. Τυχεροί όσοι μπορούν και έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη άδεια αυτή την εποχή και θα μπορέσουν να τη χαρούν ε, κάπου διαφορετικά από την καθημερινότητά τους. Να μην παραπονιάμαι, εγώ που είμαι εδώ πέρα, έχω την ε, θάλασσα στα πόδια μου, είναι σαν να είμαι σε διακοπές βέβαια, όταν πηγαίνει. Ε, στη δουλειά ντάλα ήλιου ε, ζέστη δεν είναι και τόσο ευχαριστών ο στην παραλία αλλά εντάξει τι να κάνουμε ε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα και σαφώς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να είμαστε και ποτέ 100% ικανοποιημένοι να πάμε στο πρώτο μας κομμάτι για σήμερα και θα συνεχίσουμε Στι τελευταίε εκπομπέ, ε, είναι και η διάθεση δική μου πιο καλοκερνίνα να το πούμε. ναι Έχω σαφώς επιλογέ, οι οποίε ε, είναι πολύ λιγότερο κλασικέ σε σχέση με τι εκπομπέ του χειμώνα, α πούμε, ε, Ναι, είναι το υποσκευτεί λίγο είναι που είναι η ώρα λίγο ε, δύσκολη, ε, καλοκαίρι, άλλη διάθεση. Ε, όχι βέβαια πως δεν ακούμε κλασική μουσική και το καλοκαίρι, ρότα τι είναι, αλλά αναγνωρίζω ότι για τους περισσότερους ε, από εμάς είναι ένα ακούσμα που θέλει κάπως ε, μια ιδιαίτερη προσοχή, θέλει μια άλλη συγκέντρωση που το καλοκαίρι πολλές φορές ε, δεν την έχουμε και τις τελευταίες Πομπές. Έχω πιο χαλαρά, πιο καλοκαιρινά κούσματα και ε, για μένα καλοκαίριξε τα ξένια στα καλοκαίρια που λέμε, ήταν αυτά τα καλοκαίρια του δεκαετία του 80 και έτσι ξέθαψα, αυτή είναι ο όρος νομίζω που ταιριάζει εδώ πέρα, ξέθαψα κάποια... Ε, τραγούδια και κυρίως δίσκο των 80's η οποία τη θυμάμαι όχι σαν όνερο εντάξει τη θυμάμαι καλά, συντρόφευε τα απογεύματά μας τα βράδια μας γενικά ήταν, το, ήταν τα καλοκαιρινά μας ακούσματα, είτε στην παραλία από κάποιο μεγάφωνο, είτε σε αυτοκίνητο, είτε σε καλοκαιρινά πάρτι σε ταράτσες Πάντως, ε, ναι, για μένα είναι αρεκταδεμένη δίσκο των 80's με τα ξένια στα καλοκαίρια της παιδική μου, να το πούμε, έτσι λικίας Να καλυσπυρίσω τη μέρη όμικρων που καιρό έχω να τη δω και να την ακούσω και μας έχει, έχει λείψει όλου όλους μας πάρα πολύ. Να καλυσπυρίσω και τον Νίκο που είναι στην παρέα μας. Επίσης να καλυσπυρίσω την Ελένη και την Βελίνα που μας ακούνε και ελπίζω να διασκεδάσουν και... Να απολογηθώ εδώ λίγο πριν ξεκινήσουμε το κύριος μέρος της εκπομπής. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα η έλειψα γενικώ από το ραδιόφωνο, ε, όχι βέβαια σαν παραγωγός γιατί δεν είχα εκπομπή, αλλά σαν ακροτή την προηγούμενη εβδομάδα ε, έλειψα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν καταφέρα να συνδεθούνται μία φορά στο τσάτ να πω και εγώ την ε, καλησπέρα μου και τις περισσότερες ώρες ήμουν και μακριά από τον υπολογιστή μου αυτή είναι η αλήθεια. Ε, ήταν ε Υποχρεώσεις προσωπικές, εργασιακές, ήταν μια φορτωμένη, δεν ξέρω, μερικές εβδομάδε το έχουν αυτό, ήταν αρκετά φορτωμένη για μένα και έτσι έλειψα σε όλους. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι συχνές αυτές οι εβδομάδες και ότι θα είμαι εδώ να μου κρατάτε και να σας κρατάω ε, παρέα. Βέβαια, εντάξει, είχε και τα καλά αυτή η εβδομάδα, έτσι. Ε, Όπω θα είπα, κάποια στιγμή σε κάποιο φίλο τη προάλλε, το κόλλο αυτή τη εβδομάδα είναι ότι τελείωσε. Τέλο πάντων, ε, μια καινούργια εβδομάδα θα ξεκινήσει αύριο, ή ξεκινήσει από σήμερα, ανάλογα πώ θεωρεί ο καθένα την Κυριακή. Ε, τυπικά είναι η πρώτη μέρα τη εβδομάδα, ε, για του περισσότερου από όμω, είναι η τελευταία του Σαββατοκυριακού. Λοιπόν. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο θα το αφιερώσω στην Ελένη που μας ακούει και θα συνεχίσουμε. Ε, ένα από τα έτσι και μιλάκια για διακοπές Νομίζω ότι πρέπει ήταν αυτό το τραγουδάκι ναι. ε, Για να συνεχίσουμε ε, Ζήτησα να, να καλησπρίσω και τον Ορφέα Που μου ήρθε και αυτός στην παρέα του σταθμού μας Και μας ακούει ε, Ελπίζω να ήταν καλή εβδομάδα σου ορφέ. Φτάσαμε μέσα σε αυτό το γενικό Πανικό να το πω. Έτσι κατάφερα και διάβασα και ίσως περισσότερο από ό,τι υπολογίζει ο κύριος κατάφερα να ασχοληθώ με τα βιβλία και με το διάβασμα. Πρέπει τόντως να ανέφερα τον Ροφέα να πω ότι ο Ροφέας είναι ο συγγραφέας της ε, παρέας εκτός από ενεργό μέλο του σταθμού. Ασχολείται με τη συγγραφή και αν θυμάστε σε ε, εκπομπές, ε, σε προηγούμενε εκπομπές είχαμε αναφερθεί ε, και στις παρουσιάσεις που έκανε σε κάποια άλλη εκπομπή. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε και κάποιο εξειδικευμένο αφιέρωμα. αν νομίζω ότι δεν προσφέρονται τόσο αυτά για καλό καίρι και μάλιστα για, τέ, για τέτοια ώρα, εκπομπής. Για... Από χειμώνα που λέει από Σεπτέμβριο πραγματικά είναι τέτοιες εκτιματολογικές συνθήκες της χώρας και έτσι οργανωμένη η κοινωνική ζωή που πραγματικά το από Σεπτέμβριο μπορεί να το σατυρίζουμε μπορεί να το λέμε για πλάκα αλλά ναι, για, για σκεφτείτε πόσο... πόσο μπορούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάποια πνευματική σε κάποια ίσως απαιτητική εργασία με το θερμόμετρο να χτυπάει ε, νόχι, χτυπάει τριαντάρια σε τακτική βάση και ανάλογα ε, σε, εδώ πέρα πούμε, μπορεί να είναι πιο που μας στη θάλασσα να, το 30 να είναι εντάξει Σε με μια υγρασία όμως 80% για φανταστείτε τι κάνει και πόσο να έχεις αυτό το air condition ε, γιατί με το βουλυτό και όλα τις προμαρτούνται τόσο παρασύρω είδατε παρασύρωμα Δεν συγκεντρώνομαι και εγώ στα βιβλία και στην εκπομπή μας παροσύρουμε σκέφτομαι άλλα πράγματα μου φαίνεται το μόνο που λείπει από εδώ από την εκπομπίνη να πάρω και ένα ε, ποτήρι με παγωμένο καφέ, κάποιο ή άλλο ορόφημα και να το κάνουμε εδώ πέρα τελείως ε, καλοκαιρινή την εκπομπή. Ε, να μπορεί κάποια φορά, κάποια φορά αν, είχα, να σημώ, αν είχα φορητό υπολογιστή να κάνω την εκπομπή, ε, θα την έκανα από τον μπαλκόνι. Δεν υπάρχει περίπτωση να θα απολάμβανα το, αερά, το αεράκι στο μπαλκόνι και από εκεί τώρα τι θα γινόταν με τα μικρόφωνα και με το και με τον ήχο ούτε θέλω να ξέρω. Άλλωστε δεν είμαι και τόσο ειδικό επί αυτών. Στην περιοτώση την εβδομάδα που μας πέρασε εντυπωσιάστηκα. Γιατί κατάφερα και διάβασα πολύ περισσότερο ε, από ό,τι υπολόγιζε και εγώ θα διαβάσω. Κατάφερα και τελείωσα δύο βιβλία και κάποια και ένα-δυο τεχνικά εγχειρίδια τα οποία ε, μελετούσα, αλλά αυτά εντάξει εγώ δεν τα υπολογίζω καν σαν βιβλία. Αν βάλω και τεχνικά εγχειρίδια που διαβάζω είτε για τη δουλειά είτε για τα χόμπι μέσα στο παιχνίδι, τότε εντάξει, σε φύγει ο λογαριασμό ε, μένουμε στα λογοτεχνικά. Ε, θυμάστε είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, ε, είχα κάνει μια εκτεταμένη παρουσίαση ενό βιβλίου που εξέταζε την κοινωνία πως αυτή είχε δημορφωθεί ακριβώς πριν το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και το οποίο επιχειρούσε να ρίξει λίγο ε, φως στις κοινωνικές ε, δυνάμεις και στις αντιλήψεις περισσότερο των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Ε, μην ξεχνάμε, σαν ε, χθες, έτσι, 28 Ιουνίου του 1914 στο Σεράγεβο δολοφονήθηκε ο διάδοχος της Αυστρουγκρικής Αυτοκρατορίας Ορχιδούκας Φραγκίσκος Φερδινάνδος και η γυναίκα του από έναν αναρχικό άλλοι λένε ότι ήταν σύνομότης, άλλοι ότι έδρασε παρονομητικά χωρίς σχέδιο πάση περιπτώσει αυτά λίγη σημασία έχουν όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή ο κόσμος, οι χώρες οι μεγάλες δυνάμεις να το πούμε εποχή εποχής οι αυτοκρατορίες ήταν η εποχή του εμπεριδισμού μάλλον αφορμία έψαχναν και υπήρχαν ήταν η αλλαγή του έγωνα και άλλαζαν σε όλες τις χώρες άλλαζαν οι κοινωνικέ δομές, άλλαζαν οι μέθοδοι παραγωγής, άλλαζαν πολλά πράγματα και όλες αυτές οι κοινωνικέ, αλλά και άλλου είδους πιέσεις ε, μοιραία κάπου θα έπρεπε να εκτονωθούν. Και ο πόλεμος ήταν στα χίλια όλων πολύ πριν αυτό το ε, λυπηρό γεγονό, Το οποίο ήταν ε, από τα τελευταία σε μια σειρά τέτοιων πολιτικών δολοφονιών που συγκλώνησαν όλο τον κόσμο εκείνα τα χρόνια από το 1000, στα τέλη του 19ου αρχές του 20ου ε, αιώνα περίπου έτσι λοιπόν ε, ξέσπασε 28 Ιουνίου έγινε η δολοφονία ο πόλεμος δεν ξεκίνησε παρά δυο μήνες, ε, όχι δύο μήνες σύνομαι, ένα μήνα αργότερα στις ε, 4 Αυγούστου ε, Εκείνε τι μέρε θα, θα ξαναφέρουμε και να ε, πανέλθουμε με βιβλία ίσως κάποιο φέρμα θα δούμε τι θα μπορέσει στο συγκεντρώσου ακόμα πιο δύσκολη εποχή ο Αύγουστος για τέτοιες δουλειέ, αλλά νομίζω ότι είναι μία απέτειος που αξίζει τον κόπο να την τιμήσουμε έχουν ε, γραφτεί πάρα πολλά βιβλία ε, για τον πρώτο παγκοσμίο πόλεμο ένα από αυτά λοιπόν ήταν σχετικά μικρό αλλά κλασικό. κατάφερα να τελειώσω και εγώ μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Πάμε στο επόμενο τραγούδι και για το βιβλίο αυτό θα συνεχίσουμε. Θα πούμε μετά. Παίζει Λατίνο, πάνω την ροζα, πάνω την ροζα, que qué lindo, París, Latino. Qué bueno. Fine blanche, rouge et noire danse avec le reflet du miroir. Arrived direct from Mexico, Don Diego de la Vega c'est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs tous ceux qui aiment ça Tout le monde est là même ceux qu'on attend pas la fame me moi. Miss cha -cha -cha, oh miss cha cha cha, miss cha cha cha, miss cha cha cha, miss cha cha cha. Que linda sta, au milieu de tout ça, y aime -nous, y a moi. Eh. Don't forget me, I'm not to be. Sur de Don't forget me, I'm Dr. B. Sur de Dr. B, huh, that's me. les voyeurs sont allés savoir oh, au froid eh? me i'm to be. brisé de couva libre Don't forget me i'm to be. brisé de couva libre to be. that's me Then put them to the test, and we'll rock you. But don't forget that we're the main cliche. The finish the best. Get down. The latest combination is part of a nation. To rock the show is my destination. Dr. B, rock the house. Yes, yes, I will rock the house. Dr. B, rock the house. Yes, yes, I will. Το λέρω, λατίνο, αλλά σε διασκευή δυστυχώ δεν καταφέρα κάπου είχα, νόμιζα πως είχα το original, αλλά πέτυχα αυτές οι διασκευέ και αυτό που δεικνύει πόσο καλή ήταν η δίσκο των 80's και που έχει γεμίσει διασκευέ και παίζεται ακόμα μπορώ να πω σε αρκετά κλαμπ, έτσι είναι με τα κλασικά. Και μια επειδή είπαμε... Πριν να συνεχίσω να καλείς περίσσο και το spoilerler.gr Ο Γιώργος και η Σπυρού έχουν εισαρθεί και μας ακούνε και για άλλη μια φορά να τους ευχαριστήσω πέρα από τις ιδέες που, δροφο, που με τροφοδοτούν για την εκπομπή έχουν βάλει και ένα πανέμορφο, δεν το έχετε δει, να το τσεκάρετε ένα πανέμορφο μπανεράκι που το κλικάρεις και έρχεσαι κατευθείαν στο σταθμό μας στο Radio Music Heaven πηγαίνετε να το τσεκάρετε, να δείτε και κανένα από τα τα βίντεο που ανεβάζονε και όχι μόνο για δουλία, και για ταινίε και, για... και χιουμοριστικά, μερικά θα έλεγα. Λοιπόν, επειδή είπα για κλασικά, ένα από τα κλασικότερα λογοτεχνικά βιβλία με θέμα τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είναι το Ουδε Νεωτέρν από το Δυτικό Μέτωπο του Έριχ Μαριά Ρεμάρκ. Αυτό το βιβλίο είναι εύκολο διάβαστο θα έλεγα. Ευκολογιάβαστο. Πώς να είναι εύκολο διάγεστα, ένα βιβλίο που περιγράφει ε, με πολύ προσωπικό και με πολύ ανθρώπινο τρόπο ε, τι, το τι ζούσαν οι στρατιώτε που πολέμησαν αυτό τον πόλεμο. Για όλε τι χώρε που συμμετείχαν, έτσι, γιατί ήταν ένα παγκόσμιο πόλεμο, και για τη δική μα, γιατί η δική μα συμμετείχε ευτυχώ πιο περιφερειακά, αλλά δεν πάβει, ε, δεν πάβει ε, να είναι. Είχαμε και εμεί τη συμμετοχή μα και οι στρατιώτε δικοί μας να συμμετείχαν. Ήταν δύσκολα. Ήταν μια ολόκληρη γενιά που χάθηκε από όλε αυτέ τι χώρε. Ήταν μια γενιά την οποία δεν μπορούσαν να την καταλάβει. Δεν θα μπορούσε ποτέ να την καταλάβει προηγούμενη και δεν θα μπορούσε, θεωρούσαν τότε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να την νιώσει η επόμενη. Δυστυχώς η επόμενη γενιά ε, πολέμησε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ε, και ένιωσε και αυτή από κοντά σε διαφορετικό επίπεδο, αλλά την ένιωσε τη φρίκη του πολέμου. Ε, αν πεις τώρα πως ταιριάζει από τη μια δίσκο έτης και την άλλη μες μιλάς για πόλεμο και για φρίκι ε, νομίζω είναι μια ωραία αυτό που πως το λένε οι μουσικοί και οι μουσικολόγοι ε, αντίστοιξη ε, κοντραπούν του πάντω ναι ε, από τη μια μεριά το ένα από την άλλη το άλλο ζωή και θάνατος Μην ξεχνάμε, είναι αυτό που λέμε και τα δύο όλα μέσα στη ζωή είναι και ακόμα και όταν ε, ε, διασκεδάζουμε να το πω έτσι και όταν αυτό δεν είναι κακό να σκεφτόμαστε ε, και λίγο παραπέρα και όπως και όταν τα πάντα είναι γύρω μας μαύρα και θλιβερά καλό είναι να παίρνουμε ελπίδα από το γεγονός ότι η ζωή είναι ό,τι πιο δυνατό έχουμε ε, σε αυτόν τον κόσμο η, η αλήθεια αν, τα, αν φύγουν όλα τα άλλα αν δεν υπάρχει τίποτε άλλο ε, αυτά τα δύο πράγματα θα μείνουν ε, οι δύο αλήθειες ε, η ζωή και ο θάνατος η μία αντίθετη της άλλης συμπληρωματική της άλλης ε, δεν ξέρω ανάλογα πως θα το δει φιλοσοφικά ο καθένας πάντως αυτές είναι οι δύο μεγάλες ε, αλήθειες ίσως είναι μία αλήθεια η δύο όψεις του της ε, μίας αλήθειας αν θέλετε. πάντως όλα τα υπόλοιπα ε, από σχετίζονται Οχρηούν, όπως θέλετε πείτε εδώ μπροστά σε αυτές και πραγματικά αυτό το, σε αυτό το βιβλίο καταφέρνει ε, να περάσει τέτοιου δύο ε, αισθήματα στου ε, αναγνώστες ε, ο συγγραφέα. Πάμε για το επόμενο τραγουδάκι μας όμως να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεση πριν την ξαναρίξουμε και αυτό να το αφιερώσουμε στην έγκληκιά μας Βελίνα Bye. Bom boy boys. boys. Don't Κεφατο τραγούδι για ένα κεφάτο κορίτσι. Νομίζω ότι είναι ταιριαστό. Ε, ρε, τι έχει να γίνει. Λοιπόν, ε, να επιστρέψουμε όμω πάλι στα χαρακόμματα του πρώτου παγκόσμιου πολέμου, ε, στο βιβλίο Ο οτερο από το Δυτικό μέτωπο, ξέρετε είναι λίγο δύσκολο να παρουσιάσει ένα τέτοιο βιβλίο με την έννοια ε, τι να πει και να μην αποκαλύψει. Την πλοκή, γιατί η πλοκή είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχει εδώ κάποιο μυστήριο ε, που πρέπει να λυθεί. Δεν υπάρχει σε αυτό το βιβλίο ε, κάποια σκοτεινή συνωμοσία, κάποιο... Ε, δεν είναι κατασκοπευτικό φρίλερ, δεν είναι τίποτα. Την πραγματικότητα περιγράφει. Άρα, ό,τι πούμε και σχετίζεται με τα χαρακώματα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου... Ε, στην ουσία, φαίνεται σαν να αποκαλύπτουμε μέρο του βιβλίου. Όμω, ε, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαβάσουμε το βιβλίο. Εγώ, α πούμε, όπω έχω ομολογήσει πολλέ φορέ, ένα από τα χόμπι μου, να το πούμε έτσι, είναι η, από τα γαμμένα μου αναγνώσματα, αν θέλετε, είναι η στρατιωτική ιστορία. Η ιστορία γενικότερα και η στρατιωτική ιστορία ειδικότερα. Επομένω, αυτά τα οποία περιγράφει στο βιβλίο. Τα ήξερα λίγο πολύ. Είναι ο τρόπος όμως ε, που τα γράφει και η οπτική γωνία από την οποία τα γράφει, τα οποία έχουν ε, πολύ μεγάλη αξία. Τα ίδια πράγματα, αυτά τα ξερά, τα αντικειμενικά, να το πούμε έτσι, γεγονότα που διαβάζουμε σε κάποιο ιστορικό βιβλίο, σε κάποιο στρατηγικό βιβλίο, να το πούμε έτσι. Ε, όταν τα δίνει ο συγγραφέας μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που έκαναν αυτά τα πράγματα ε, αποκτούν μια τελείως διαφορετική μια, ε, μια άλλη χρειά. Αποκτούν την ικανότητα θα έλεγα ε, να μας αγγίξουν και να μας μιλήσουν σε διαφορετικό επίπεδο. Όχι να μας κάνουν πιο σοφούς τεχνικά ε, να μας κάνουν πιο σοφούς συναισθηματικά, μας αγγίζουν, σε, μας αγγίζουν σε άλλο επίπεδο οι περιγραφές του συγγραφέα. Ε, δεν την ευκαιρία ο συγγραφέα να περάσει και κάποια μηνύματα, να μας δείξει λίγο και το τι φταίει, όχι εκτεταμένα, δύο, μια κουβέντα εδώ, μια κουβέντα παρακάτω, ένα υπονοούμενο και καταλαβαίνεις, αρχίζεις και βλέπεις και εσύ ε, τι θεωρεί ο συγγραφέα ότι έφταξε, γιατί χάσαμε μια ολόκληρη γενιά ε, σε αυτά τα χαρακόμματα βέβαια ο συγγραφέα επικεντρώνονται στη ζωή κάποιων στρατιωτών στα χαρακόματα του Δυτικού Μετόπου δεν περιγράφει όλα τα χαρακόματα, όλα τα μέτωπα έτσι, ε, περιγράφει τα πιο χαρακτηριστικά αυτά που έχουμε συνδέσει όλοι στο μυαλό μας με τον ε, πρώτο παγκοσμίο πόλεμο, με αυτό το πόλεμο των ε, χαρακομμάτων και ε, εδώ θα πω και κάτι δεν θέλω να ακούσει ε, το πω δεν είναι σεξιστικό είναι, είναι γεγονό. Ε, αυτό το βιβλίο ε, μπορεί να το, το νιώσουν 100% ε, πιστεύω περισσότερο οι άντρε και όχι κανέναν λόγο επειδή Αντρέ είναι ήρωες, έτσι, στρατιώτες είναι στο επειδή ε, έχουμε πάει στρατό τουλάχιστον όσοι έχουμε πάει στρατό και αν κάποιος από τους φίλου που ακούνε δεν έχει ε, πάει στρατό εγώ θα πρότεινα ε, να τελειώσει τη θητεία του και μετά να το διαβάσει γιατί λέει κάποια πράγματα τα οποία ε, μου έκανε εντύπωση και τα οποία παρόλο που καμία σχέση έτσι δεν πήγα σε κανένα πόλεμο έτσι, μια θητεία υπηρέτησα έτσι, ούτε χρειάστηκε να σκοτώσω κανένα ούτε κινδύνευσα να μου πέσει ε, κάποια βόμβα πάνω μου παράλληλα αυτό όμω λέει πράγματα μέσα τα οποία ε, είναι αληθινά ακόμα και σήμερα ε, για το πως διαμορφώνονται ένα το πω, παράδειγμα λέει χαρακτηρίσω για τη σχέση εξουσίας μεταξύ των ανθρώπων εκτός και εντό ε, στρατού πως διαμορφώνονται ε, τεράστιο κοινωνικό ε, δίδαγμα που βάζει ο συγγραφέας εκεί πέρα και πραγματικά ναι έχοντας πέρασει και εγώ από αυτή τη διαδικασία όχι του πολέμου του στρατου, ε, μερικά πράγματα όντως πρέπει να το έχει κάνει να σου το εξηγήσει κάποιος για να το, για να το νιώσει 100% τι θέλει να πει ε, ως, μάλλον τη βαρύτητα έχει το θέλει να πει είναι ξεκάθαρη η γλώσσα του ρεμάκ, είναι σαφή, ξεκάθαρη, δεν έχει ε, περί του λυρισμούς, γλαφυρότητες, έτσι. Είναι η γλώσσα του κουρασμένου στρατιώτη, του απλού ανθρώπου, ε, δεν, είναι, δεν μιλάει κάποιος γεννόμενος σε αυτό το βιβλίο, έτσι. Έτσι, απλός στρατιώτης ε, μιλάει. Τα πράγματα όμως που λέει ε, παραμένουν συγκλονιστικά. Για πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγουδάκι μας. Ε, νομίζω είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των ε, 80s. Θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στους φίλους μας από το Spoiler Alert. game can't last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see? Brother Louis Louis Louie. I'm in love set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart. Brother Louie, Louis Louie. Only love's She's only looking to me Πριν λίγο πριν 98 με 2000, κάπου εκεί μου φαίνεται είχε ξανακάνει σε διασκευή. Ε, ήταν ξανά στα τσάρτ για η Modern Talking για αρκετό καιρό. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν ξέρω αν κάποιο από του υπόλοιπου φίλου εδώ του σταθμού και γνωρίζει καλύτερα να με διορθώσει. Ε, συζητούσαμε για το βιβλίο Δανειοτέρνο από το Δυτικό Μέτωπο του Ρίχη Μαρία Ρεμαρκ που περιγράφει την απλή. Απλούστατη ζωή ενός ε, μια ομάδα μέσα από τα μάτια ενό από αυτών ε, στρατιωτών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ε, δεν, είναι μεγάλο, δεν θα είναι μεγάλη αποκάλυψη πλοκής έτσι να πω ότι οι στρατιώτε αυτοί ήταν Γερμανοί έτσι, από την πλευρά των ε, Γερμανών. Όμω ε, το ίδιο ακριβώ αν αλλάξετε τα ονόματα. Το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο θα μπορούσε να, και από τη, να γράψει και από την πλευρά των Γάλλων, των Άγγλων ή των Αμερικάνων ή των οποιοδήποτε άλλων στρατιωτών. Ήταν σε, σε αυτό το μέτωπο. Ήτανε κοινά τα βιώματα όσον, αφορού, όσον αυτά αφορούσαν τον απλό στρατιώτη. Ε, με κάποιες μικρές διαφορές βέβαια, αλλά όλα τα υπόλοιπα, πιστέψτε με, ήτανε κοινά. Ε, δεν είναι μεγάλο βιβλίο. Ένας αφοσιωμένος αναγνώστης μπορεί να το βγάλει άνετα σε δύο μέρες, τρει μέρες. Νομίζω τρει μέρες γαλαρής αναγνώσης ήταν για μένα. Έστω, υπολογίστε μια εβδομάδα όσοι ε, θέλετε να το πάρετε με την ησυχία σας. Δεν είναι βιβλίο παραλίας, έτσι. Δεν είναι από τα βιβλία που θα σύστηνε να το πάρουμε μαζί μας... Ε, το έχουμε κάτω από την ομπρέλα ε, δεν προσφέρεται για τέτοια θα μου πεις προσφέρεται για καλοκαιρινό βιβλίο ε, <σκυρίζει> ναι εγώ θα έλεγα ναι προσφέρεται και για καλοκαιρινό ε, ανάγνωσμα το καλοκαίρι έχει το καλό ότι ε, μπορείς και να ξεφύγεις λίγο από αυτά που γράφει το βιβλίο ε, αν αυτά τα ε, ε, γράφει το βιβλίο τα, γράφουμε, τα διαβάζουμε κατά από το υποβλητικό Σκηνικό να το πω, όπω τα λέω. Ε. Ε, αν τα διαβάζουμε με κρύο και βροχή, τότε πιστέψτε με, θα σα φανούν πολύ πιο βαριά από ότι ίσω ε, θα έπρεπε. Ε, εντάξει, εμεί έχουμε συνδυάσει τον ε, πόλεμο αυτόν, τον Πρώτο Παγκόσμιο και τα χαρακώματα, με κρύο χειμώνα, λάσπη. Ε, κράτησε καλοκαίρια όμω, έτσι. Ήταν καλοκαίρι, γράφει εκεί για όλε τι εποχέ σου συγγραφέα. Ε, δεν έχω να πω πραγματικά κάτι άλλο. Αυτό έγραψα ε, και στην κριτική που άφησα στο Goodreads. Δεν έγραψα τίποτα άλλο. Αυτή τη λέξη, κλασικό. Ε, είναι ένα βιβλίο που μπορεί να το διαβάσει, όχι, είναι ένα βιβλίο που θα πρέπει να το διαβάσει ο καθένας ε, από εμάς. Ε, όσο και αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες, όσο και αν έχουν αλλάξει κανόνες, αν θέλετε, ε, του πολέμου, τρόπος διεξαγωγής ή ε, η η φύση των σχέσεων ε, μεταξύ των κρατών, όσο και αν έχουν αλλάξει αυτά, το βιβλίο μέσα γράφει πολλές αλήθειες ε, για τους ανθρώπους, πολλέ αλήθειες οι οποίες είναι πανανθρώπινες και από αυτοί και μόνο την άποψη ε, θα, ε, εγώ θα το σύστηνα σε όλους ε, να το διαβάσουν ε, όπως είπα δεν είναι ένα μεγάλο βιβλίο ε, αν δεν μπορεί να το βρεις τώρα ε, σε, στο πρωτότυπο ε, στο πρωτότυπο όσοι έχουν τη δυνατότητα σαφώς το πρωτότυπο μεταφράσεις υπάρχουν έτσι και, και ξένε μεταφράσεις και ελληνικέ ε, νομίζω ότι εύκολα δεν είναι από τα βιβλία που δύσκολα ε, θα τα βρει κανεί ε, και, ε, και να το δανειστεί κάποιο νομίζω ότι η πλειονότητα των ε, βιβλιοθήκων είναι ένα κλασικό βιβλίο έτσι δεν είναι κάποια τα μοντέρνα ευπόλυτα να μετέχουν είναι κλασικό βιβλίο σίγουρα κάπου θα υπάρχει ένα αντίτυπο ε, πιστεύω ότι πρέπει πρέπει να το διαβάσετε ε, και να το Κρατήστε μέσα σας, όχι απαραίτητα για να σα στενοχωρήσει ε, ή να σας προβληματίσει, ε, αλλά για να σκεφτείτε λίγο. Δεν είναι κακό ε, να σκεφτόμαστε λίγο. βιβλίο ε, μα βάζει να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Το φάρνει τώρα, ναι, ε, το ξέρω. Επομένω, κλείνω εδώ. Δεν αιωτερίνω από το δυτικό με το τοποέριο Διαβάστε το όπως θα λέει και η φίλη μου Ισπυρού. Το επόμενο κομμάτι έτσι για να φτιάξει διάθεση αφιερωμένο σε όλους τους παραγωγούς και φίλους του σταθμού μα. You gotta get down, girl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 Sometimes.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 Ένα από τα κακά των όπως διαπίστωσα, είναι ότι οι υπολογιστές δεν παίζουν κασέτες και έτσι πενερικεστείς. Μποτε ό,τι καταφέρεις να βρεις σε συντίο ότι σου δώσουν και όπως είπαμε οι διασκευές καλά κρατούν στα AIDS. Δεν νομίζω όμω ότι χάνεται η ουσία του τραγουδικού. Να καλυσπήρησω εδώ πέρα και την Ευαγγελία Σακελαρίου που είναι στην παρέα μας και μας ακούει και την Αλκιώνη. Καλησπέρα, Αλκιώνη. Καιρό έχω δυστυχώς να σε πετύχω. Ε, ζωντανά σε κάποιο chat του σταθμού. Ε, η Ελκιόνη με βοήθησε πάρα πολύ σε όλο το στήσιμο όταν μου ξεκινούσε και εγώ εδώ πέρα τι και είχε απίστευτη υπομονή. Ε, Οφείλω να ομολογήσω, ελπίζω να μην την πέδεψα πολύ. Έτσι, ε, να συνεχίσουμε να γυρίσουμε στα ε, βιβλία μας Τώρα, όποιο ε, δεν θέλει να διαβάσει αυτό το βιβλίο, το οδενότερο από εδώ, το δυτικό μέτωπο, που είναι κλασικό τη παγκόσμια λογοτεχνία, υπάρχει ε, και να διαβάσει τουλάχιστον το ελληνικό του αντίστοιχο, που και αυτό για τα ελληνικά γράμματα θεωρώ ότι είναι κλασικό. Ε, Αναφέρομαι βέβαια στο μυθιστόρημα του Στρατή Μυριβίλη, ε, Η Ζωή εν τάφου. Ε, και ήταν και αυτό, όπως και το δε νεότερο από το δυτικό μέτωπο, θεωρώ ότι είναι κλασικό ανάγνωσμα. Απλώς, εντάξει, η ελληνική λογοτεχνία είναι σαφώς λιγότερο γνωστή από την ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Ε, πιστεύω όμως ότι ε, θα έπρεπε, τουλάχιστον ε, εμείς εδώ πέρα που ε, είμαστε ε, Έλληνες, να το διαβάσουμε και αυτό ή αν δεν θέλουμε να διαβάσουμε το άλλο να διαβάσουμε αυτό πάντως ένα από τα δύο εγώ προτείνω ο, να το διαβάσετε οπωσδήποτε ε, το, ε, πάλι μέσα από τα μάτια ενός α, απλού θα λέγαμε στρατιώτη ε, χρησιμοποιεί βέβαια διαφορετικές τεχνικές έτσι της Μυριβίλης, αλλά παρουσιάζει ακριβώς αυτή τη ζωή, στα χαρακώματα αυτά που βλέπει ο καθένας από έναν ε, μέσα στον πόλεμο σε αυτό τον πόλεμο ε, τα ερωτήματα που θέλετε πολλές φορές αυτό του. με άλλο τρόπο δοσμένα αλλά θα διπιστώσει κανείς ότι στην ουσία ε, τα ίδια ε, πράγματα γράφουν και περιγράφουν σε διαφορετικό βέβαια μέτωπο του Μεριβίλη έτσι στο Ανατολικό, στο, ανατολικό σύνομαι, στο Νότιο Ανατολικό θα λέγαμε μέτου, ε, στη ε, πολέμησε περιγράφει τα χαρακόματα στην περιοχή ε, της πόλης που λέμε Μοναστήρι ε, Μπίτολα που το λένε σήμερα έτσι και εκεί πέρα ήταν στα χαρακόματα ε, της Σερβίας ε, είναι, είναι και αυτό συγκλονιστικό, περιγράφει και τις καλές, αν υπάρχουν καλές, έτσι, τις στιγμές ανάπαυλας του πολέμου, περιγράφει και τις ε, άσχημες ε, στιγμές ε, και αυτό ε, είναι ένα από τα κλασικά βιβλία για τον κλασμένο από την πλευρά μου και το πρώτο παγκόσμιο. Βράζοντας σε επίπεδο λογοτεχνικών βιβλίων. Γιατί αν πάμε σε επίπεδο στρατηγικής ιστορίας αυτό, δεν έχουν ε, οι ανάγκησες, ε, δεν έχουν τελειωμάτα βιβλία πραγματικά. Ε, περισσότερα δεν θα πω όμως, ε, σήμερα. Δεν μια καλή ευκαιρία μια, που χθε είχαμε τα 100 χρόνια από τη δολοφονία του αρχηδού Φραγκίσκου Φερδινάνδου τη Αυστρουγγαρία, ε, υπολογίζω. Βέβαια, δεν ε, θα βγάλω ανακοίνωση στο σταθμό, <laughs> αλλά καλώς, λέω, καλώς έχω των, των πραγμάτων τον Αύγουστο. λογικά την πρώτη, τη δεύτερη θα δούμε. Κυριακή του Αυγούστου, που θα είναι και η επέτειος της τη. Έναρξη των εχθροπραξιών. Σκέφτομαι όλη η εκπομπή να είναι όλο το τελικό εκπομπή να είναι αφιερωμένη στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, και θα δούμε τώρα και σχετικά πώς θα το καλύψουμε με περισσότερε λεπτομέρειε. Καλά να είμαστε και θα το καταφέρουμε. Και λεπτομέρειε εδώ, συνοντονιστείτε στο Radio Music Heaven. Και έτσι ε, τελείωσε και η, η πρώτη ώρα τη ε, εκπομπή μα. Ελπίζω μέχρι στιγμής να περνάτε καλά. Ε, να μην ξεχάσουμε ότι μετά ακολουθούν και οι άλλες εκπομπέ, εκπομπέ των παιδιών, στις δεν είμαστε για μία ώρα ακόμα μαζί. Στις 8 θα έρθει η Τζένι για να μας κρατήσει η συντροφιά με νότες, ενώ στις 9 περιμένουμε το Λουκά με την εκπομπή του Συντή Βινήλια και Μαγνητοτενίες να δούμε... Ε, αν θα έρθει ή θα το παρασύρουν οι νύχτες την προηγούμενη φορά κάτι τέτοια μηνύματα όμω έχει αφήσει την ηχογράφηση της εκπομπής του στο φόρουμ ακούστε την μια πιστεύω, πολύ ωραία τεργιαστή για καλοκαιρινέ νύχτες εκπομπή και στις 10 λογικά θα ακολουθήσει ο Δημήτρης με τις μουσικές του διαδρομές ή οποιαδήποτε αλλαγή ότι γίνει, εδώ πέρα θα ενημερωνόσαστε και από το φόρουμ και από τους παραγωγούς του Radio Music Heaven. Τώρα θα, αλλάξουμε, θα αφήσουμε τον πόλεμο πίσω μας και ε, αυτή την εβδομάδα κατάφερα ε, να ολοκληρώσω μια σειρά επικής, επικής ανάλογα τώρα το είδο έτσι, έχει φαντασία πλην φαντασίας φαντασία, έχει επακτήσει πολλά είδη και υποείδη ε, εντάξει εγώ το καταδάσω στην επική φαντασία μιας λοιπόν επικής φαντασίας μετά από αρκετά χρόνια και για την οποία ε, θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο. Πριν από αυτό όμως θα πάμε σε ένα ακόμα κομμάτι από τα έτης. Ξέρω μέρα κούμε ακόμη πριν να αργότερα να πέσει το φως αλλά δεν πειράζει ε, ωραίος καλοκαιρινό ολοκαιρινός ε, ε, ρυθμός Λοιπόν ε, όπως σας είπα αυτή την εβδομάδα μετά από πολλά χρόνια και τε, ολοκλήρωσα την ε, ανάγνωση μιας ε, ε, όχι τριλογία τριλο, τριλο, πήγα να πω όχι ε, ε, και δεν ξέρω αν υπάρχει και, και ο όρος την πολυλογία κάτι άλλο νόμο εδώ με το πολυλογία yeah. το πολύτομο να το πούμε έργο ε, επικής ε, φαντασίας μια σειρά όπως λέμε φαντασίας. Yeah. οι περισσότεροι όταν λέμε επική φαντασία και σειρά το μυαλό σας σίγουρα θα πηγαίνει στο γνωστό Game of Thrones του George Martin το οποίο έχει γίνει και τηλεοπτική σειρά... και η οποία είναι αρκετά πετυχημένη από ό,τι ε, γνωρίζω. Δεν έχω διαβάσει ακόμα, ομολογώ να αμαρτήμα... ούτε έχω δει, αποφεύγω επιμελώς να δω και να διαβάσω... σχετικά με το Game of Thrones... γιατί κάποια στιγμή, κάποια στιγμή θα το πιάσω και αυτό στα χέρια μου... και δεν θα ήθελα να ε, χάσω... Την, έκπληκ, την έκπληξη. Στοντάδω, mm -hmm. λοιπόν, την έκπληξη δεν θα ήθελα να χάσω, να έχω να γνωρίζω πάρα πολλά στοιχεία για την πλοκή. Όσο λοιπόν μπορώ, γιατί δεν είναι και εύκολο, σε βρίσκουν. Αυτά ε, είναι πολύ διάσημη σειρά. Ε, όσο μπορώ, λοιπόν, να αποφεύγω να δικευάσω και το Game of Thrones. Ε, δεν ήθελα να μιλήσουμε όμω γι' αυτό. Mm -hmm. Ήθελαμε να μιλήσουμε για τη σειρά of Time, ο τροχό του χρόνου που με συγγραφέα, ε, μόνο ψευδόνιμο έτσι που δούργο συγγραφέας, αλλά με αυτό έγινε γνωστό, Robert Jordan. Ο Robert Jordan λοιπόν έχει γράψει μια σειρά επικης φαντασίας, η οποία ε, τράβηξε εις μάκρος θα λέγαμε, και ανέπτυξει ε, έναν ολόκληρο κόσμο και αυτός. Στα χανάρια θα έλεγα, εντάξει είναι η Ιεροσυλία να συγκρίνουμε οποιονδήποτε από αυτή, αυτή τη γενιά τουλάχιστον με τον Τόλκιν ε, αλλά οφείλω να γνωρίζω ότι και ο Μάρτιν και ο, ο, φιλόσμ, φιλόσμ, ο αγαπημένος μου ο Ρόμπερτ Τζόρνταν προσπάθησαν και αυτοί να κάνουν αυτό που έκανε ε, ο Τόλκιν να δώσουν δηλαδή όχι μόνο μια ιστορία αλλά να έχουν έναν ολοκληρωμένο κόσμο ε, μέσα στον οποίο εκτιλείστε αυτή η ιστορία. Ένα κόσμο σ, ε, συνεπή, θα το λέγαμε αν ήμασταν αισθηματικοί, ένα συνεπές συστήμα, δηλαδή, όπου το ένα δεν είναι το άλλο και δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες, οι κανόνις ισχύουν όπως ισχύουνε για όλους υπάρχει μία εξήγηση, ένα παρελθόν, ένα υπόβαθρο για όλα. Δεν είναι τίποτα έτσι τυχαίο, ποιητική αδεία, ε, πετάμε κάποιον μέσα, όχι όλα επακούν σε κάποιους κανόνες. Φαντασία και κανόνες θα μου πείτε, φυσικά φαντασία και κανόνες. Όσοι διαβάζουμε ε, φαντασία και δι' αυτό το είδος που συνήθως το λέμε επίκη φαντασία, δηλαδή να το πω έτσι αυτό που έχουμε συνηθίσει με πολεμιστές, με δράκους, δράκους εντάξει δεν είναι απαραίτητα, θα υπάρχουν δράκοι σαν... για να πάρτε μια ιδέα το λέω, με μαγεία, άλλοτε περισσότεροι, άλλοτε λιγότεροι, δηλαδή με τέτοιου είδους μεταφυσικές ή εξωφυσικέ να το πούμε έτσι, όλα αυτά ε, εγώ τα λέω για λόγους οικονομίας και περισσότερη ε, επική φαντασία σε αντίθεση με πούμε την επιστημονική πιο σωτά διαστημική ε, φαντασία που διαδραματίζεται σε πιο με τη σύγχρονη φαντασία έτσι, που διαδραματίζεται σε άλλε εποχές όταν λέμε επική φαντασία αυτό σε ένα ψευδομεσονικό, θα λέγαμε Πότε λίγο μεσονικό, πότε λίγο νεγινησιακό, πότε λίγο πιο πριν σε ένα τέτοιο υπόβαθρο διαδραματίζονται όλες αυτές οι σειρές. Η σειρά που τελείωσα έχει αριθμοί πλέον 14 είναι τα βιλία της σειράς και πρέπει και υπάρχει και ένα όχι που δεν εντάσσεται στη σειρά ένα τουλάχιστον επίσημο ε, βοηθητικό μία ναι, ε, βιβλίο να το, πούμε, να το πούμε έτσι ο, ο τη σειρά είναι ένα, ένα ενδιαφέρνουν στοιχείο σχετικά με τη σειρά είναι ότι ο συγγραφέας ε, δεν είναι πια μαζί μας έχει πεθάνει και τα τελευταία βιβλία της σειράς θα ολοκλήθησε ένας άλλος, και αυτός ο ονοδός ε, συγγραφέας ε, δίγηματων ε, φαντασίας ε, έτσι λοιπόν θα πούμε κάποια πράγματα για τον κόσμο του τρόχου του χρόνου και τα βιβλία που τον απαρτίζουν. Πριν όμω πάμε σε ένα κομμα, κομματάκι έτσι για, να φτι... για να φτιάξουμε λίγο το κέφι μας. φοβερό χιτ και αυτό για εβδομάδες έπαιζε <laughs> μέχρι και στις σε, πολλοί πήγαν να μάθουνε Λάτιν ε, μόνο και μόνο από αυτό το τραγούδι και φυσικά το βίντεο κλίπ του ήταν ε, ε, πώ να το πούμε ε, ξέφυγε λίγος συνηθισμένα, ήταν και άλλε ε, που ήταν λίγο ιδιαίτερο το ε, έφυγε κάποια πραγματάκια το βιντεοκλείπ του. Τροσφά μου άρεσε πολύ στον ε, κόσμο όμω και καθιερώθηκε σε ένα ε, κλασικό τραγούδι του καλοκαιριού και τον δίσκο να το, ε, εντάξει τον δίσκο, ναι, το καλοκαίρι. Ναι, δίσκο τη λέγαμε τότε. Ό,τι είχε χείο, από ένα σημείο και μετά βέβαια, ό,τι είχε χείο και έπαιζε έτσι χορευτική ε, μουσική, δίσκο το λέγαμε. Ε, εντάξει, τι να κάνουμε, δεν προσφέρεται για εσωτερικού χώρου το καλοκαίρι, το, το δικό μα. Δεν πειράζει, γιατί όχι. Ε, άλλωστε και μην ξεχνάτε και ε, οι μεγαλύτερε στιγμέ τη ιστορία τη ε, μουσική, ε, τουλάχιστον τη σύγχρονη, του ροκ κλπ. Έχουν γραφτεί συναυλίε που δεν έγιναν σε κλειστού χώρου, συναυλίε που έγιναν σε ανοιχτού χώρου. Έχει αυτό το. Βέβαια, μην νομίζετε ότι υστερεί και η κλασική μουσική ε, στο θέμα των ανοιχτών χώρων ε, όλοι οι περισσότεροι πιστεύω έχετε κάτι παρακολουθήσει στο ηρόδιο. Έτσι, και στην επίδαφα, στη μικρή επίδαυρο που έχει τι εκδηλώσεις και σε ένα σωρό άλλα αρχαία ή και πιο σύγχρονους ανοιχτούς χώρους που ε, απολαμβάνουμε όχι μόνο τη σύγχρονη αλλά και την ε, κλασική μουσική. Έχ, ε, έχω πολλά αυσοορχήστρες ακόμα και σε, ε, και σε κανονικά κλαμπ ε, να το πω έτσι. Θα μου πει ο ήχος, ναι εντάξει, θα κάνουμε και κάποιου συμβιβασμούς στον ήχο Πιστεύω όμως ότι ε, ό,τι κάνεις από τον ήχο του κερδίζεις την ατμόσφαιρα Είναι ε, συμφέρει να το πω έτσι αυτή η μικρή ανταλλαγή να φεύγουμε λίγο τα καθιερωμένα. Ναι και εγώ φεύγω από το θέμα της εκπομπής μου συνέχεια Στο τέλος θα μου πούνε τι εκπομπή, ότι θα κάνεις και τι κάνεις Λοιπόν, επιστρέφουμε λοιπόν στη σειρά μας ο τροχός του χρόνου του Τζόρνταν Όπως ε, είπα ο συγγραφέα ε, έχει πεθάνει, πέθανε πριν ολοκληρωθεί ε, η σειρά. Ε, πέθανε από μια σπάνια ε, ασθένεια ε, με ε, γενετικό υπόβαθρο, θα σας γελάσω τώρα δεν είμαι, δεν είμαι γιατρό τα ιατρικά δεν τα γνωρίζω, τέσσερα είναι μια σπάνια ασθένεια, δεν ήταν κάτι κοινό και δυστυχώς το πάλεψε για δύο περίπου δύο χρόνια να ασθένεια, τελικά δεν τα κατάφερε τον βρήκε ασθένεια καθώς δούλευε το τέλος πλέον τη σειρά. ευτυχώς γνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασής του αλλά ε, και θέλοντας να ολοκληρώσει τη σειρά άφησε πλούσιο υλικό ε, Έφησε πάρα πολύ υλικό και σαφείς οδηγίες για το πώς θα ήθελε ε, να ολοκληρωθεί ε, η σειρά ε, και άφησε στη γυναίκα του την ετολή και τις οδηγίες όλες πώς θα έπρεπε ε, να φροντίσει ώστε να ολοκληρωθεί η σειρά και να εκδοθεί και το τελευταίο, έτσι θεωρούσαμε τότε, το 12ο που θα ήταν και το τελευταίο βιβλίο ε, η χέρια του συγγραφέα μετά από λίγο καιρό όντως ε, βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο και όλοι οι φάνοι της Εράς πως ήταν ένας από τους καταλληλότερους ανθρώπους να το κάνει, το Μπραντον Σαντέρσον που μπορεί να το ξέρετε από την τριλογία του Μιστ Μπόρν και αυτή θεωρείται μία από τις καλές τριλογίες της ε, επικής α, ναι, της φαντασίας γενικότερα έτσι, με το ε, εξειδικεύσω, δεν είμαι σίγουρο ότι πήρε ακριβώ στην επική φαντασία τέλο πάντων, δεν νομίζω ότι είναι σκοπό αυτό τώρα να κατατάσουμε που ακριβώ ανήκει το κάθε είδο και ο οποίο ανέλαβε να ολοκληρώσει το έργο του Robert Jordan με βάση το υλικό που είχαν που είχε και τις οδηγίες που είχε αφήσει και φυσικά να το κάνει με το στυλ του Robert Jordan να γράψει όπως θα έγραφε αυτός όχι όπως θα έγραφε σαν, ε, Brandon Sanderson, έτσι; ε, που και προσωπική μου άποψη ότι τα κατάφερε πολύ καλά ε, το 12ο βιβλίο όμω έγινε τρία βιβλία. Ήταν τόσο πολύ το υλικό και τόση λεπτομέρεια και την οποία φυσικά δεν ήθελαν να χαθεί και σαφώς και οι φαν, οι οπαδοί της σειράς, που δεν ήθελαν αυτό που το τελευταίο βιβλίο απλώθηκε σε τρία ε, βιβλία. Το τρίτο βιβλίο εκδόθηκε το, το τελευταίο, συγγνώμη, το Τρίτο, και τελευταίο μάλλον, το 14ο βιβλίο, εκδόθηκε το 2013. Τέλη, κάποια στιγμή, τελή του 2013, στην ουσία ολοκληρώθηκε ε, η σειρά. Εγώ βέβαια το, κατα... τώρα κατάφερα ε, να το ολοκληρώσω το βιβλίο το Είχα ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά μία το ένα με το άλλο, ε, γιατί να το διαβάσουμε... Με προσοχή ήθελα να συγκεντρωθώ, γιατί ήθελα τον τελευταίο της σειράς. Αλλά πολύ βιάστηκα, είπα για το τέλος. Το πρώτο βιβλίο εκδόθηκε το 1990 ε, και ήτανε best -seller, έτσι. Και εδώ σωτάζομαι και συνέχισε η σειρά. Και ε, ε, τα περισσότερα βέβαια από αυτά τα βιβλία της σειράς, να πω ότι... Ε, Άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο έχουν εμφανιστεί σαν ευπόλυτα στο εξωτερικό τουλάχιστον έτσι και στην Ελλάδα δεν ξέρω πώς πάνε από δεν έχω επαφή. Εγώ, βέβαια, τα πρώτα βιβλία τα γνώρισα στα ελληνικά από την ελληνική του μετάφραση, όχι το 1990. Ε, πολύ αργότερα ε, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε την ελληνική μετάφραση εγώ τα γνώρισα περίπου ε, λίγο μετά το 2000 κάπου και 2000-2001 ε, και ναι όπως βλέπετε πήρε εμένα στη σειρά πήρε ε, 23 χρόνια να ολοκληρωθεί εμένα μου πήρε 13-14 χρόνια που, αφού ξεκίνησα μετά ε, η ελληνική μετάφραση εδώ να πω κάτι τουλάχιστον τα πρώτα ε, δύο ή τρία, δεν θυμάμαι ακριβώ τώρα, ε, βιβλία τη σειρά τα διάβασα στην ελληνική του μετάφραση, η οποία ε, τα πρώτα ήταν εξαιρετικά. Δεν έχω ιδέα, θα σου πω γιατί έχω ιδέα για τα ε, υπόλοιπα. Οι όροι έχουν αποδοθεί, τα ονόματα, κάποιοι όροι που ξέρετε είναι πολύ δύσκολο για φανταστικού όρου που δεν έχει και σημεία να φορά να του μεταφράσει. Θεωρώ ότι οι μεταφραστέ έκαναν ε, εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα ε, το κακό είναι τι, ότι πέσαμε και σε μια περίοδο ε, σα είπα λίγο ε, παχιών αγελάδων να το πω έτσι ε, το κάθε ένα από τα βιβλία της ε, σειράς αρχικά εδώ πέρα το, ε, ε, ξεκίνησε η φανταστικό κόσμο φανταστικός κόσμος και τα εξέδερεν ε, το σπάγανε σε δύο τόμους και ο κάθε τόμος ε, τότε που τα αγόρασα εγώ είχε 25 ευρώ Καταλαβαίνετε καταλαβαίνω το καθεγλίου 50 ευρώ. Ε, το οποίο ακόμα και τότε ήταν οδύνηρό. Ήταν πανάκριβο τη στιγμή που το αντίστοιχο αγγλικό, το πρωτότυπο, έτσι σύντο χρόνο δεν ξεπερνούσε τότε, θυμάμαι, τα 12 ευρώ, 13 ευρώ. Κάπου εκεί έρχονταν τώρα που έχουν βγει και εκδόσει έχει κάνει τον κύκλο του και βγαίνουν για κάθε βιβλίο και οι paperback αυτές οι απλέ. Ε, εκδόσεις ε, το βρίσκεις με 8 ευρώ το βιβλίο κάτι τέτοιο Οπόμενος το κόστος με έστρεψε στο πρωτότυπο στο ε, αγγλικό και έτσι ολοκλήρωσα ε, ε, τη σειρά βέβαια εντάξει ε, η αναμονή η αναμονή δικιά μου ήταν από το ε, 2005 ε, που βγήκε το 2006 για την ακριβή που τελείωσα το τελευταίο το, το πρώτο τελευταίο υποτίθετο βιβλίο το ο βιβλίο της σειρά και περιμένοντας να βγουν ε, τα υπόλοιπα γιατί το το, το πρώτο από το τα τρία τελευταία βγήκε μετά το 2009 περίμεναμε περίπου δηλαδή τέσσερα, τέσσερα χρόνια και μετά να δύο θα ε, βγήκε το επόμενο το 2010 σχετικά γρήγορα το δεύτερο από τα τρία τελευταία και το τελευταίο βγήκε το 2013 υπήρχε δηλαδή ένα κενό 1,5 με δύο χρόνια κατά όρο αναβιλίο ε, να πούμε λίγα πράγματα για τον κόσμο που έκθεσε ο Ρόμπερτ Τζόρνταν αυτός ο κόσμος είναι ένας κόσμος όπου ε, υπάρχουν μεσαιωνικές σε, ε, σε μεσαιωνικές αναφορές υπάρχουν ένα σωρό έθνη ε, το κάθε έθνο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες δεν είναι όλα αυστηρά στο ίδιο στυλ και αυτό δημιουργεί ένα πολύ ωραίο ε, και πολύ χρώμο, να το πω έτσι, ε, σκηνικό ε, διαφορετικά περι, περιγράφεται διαφορετικά τραγούδια, διαφορετικά ρούχα το εκείνο που μου άρεσε είναι ότι ξεκινάει με τους ήρωες έτσι, με τους ήρωες το, από κάποιο σημείο του κόσμου ε, και σιγά σιγά μας αποκαλύπτει βήμα-βήμα, μας αποκαλύπτει όλο αυτό τον πλούσιο κόσμο τον οποίο ε, έχει φτιάξει, δηλαδή μαζί με τους ήρωες, ε, μαθαίνουμε να καλύπτουμε κι εμεί σιγά σιγά τον κόσμο. Εδώ έχει μια ομοιότητα με τον Τόλκιν. Περιγράφει ένα κόσμο που βρίσκεται στο τέλος της εποχής του. Όπως ακριβώς η Μέση Γη, στον άρχον των δεκλειδιών, βρίσκεται το ανακρίσιμο σημείο στο τέλος μιας εποχής, θα λέγαμε, ε, έτσι ακριβώς και ο κόσμος του Τόλκιν βρίσκεται στο τέλος μιας εποχής και ο κόσμος του Τζόρνταν βρίσκεται στο τέλος μιας εποχής. Όπως η Μεσηγή απειλείται από έναν κακό, να το πω έτσι, από το μεγάλο κακό, ε, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στον κόσμο του Τζόρνταν και αυτό αποκαλύπτεται σιγά-σιγά. Ε, ε, πολύ πιο σίγα θα λέγαμε από ότι ε, στο, σιγά σιγά βυθιζόμαστε στην απειλή και στον κόσμο αυτό. Βέβαια, ο Τόλκιν δεν είχε 14 βιβλία, έτσι. Αν το άπλωνα σε 14 βιβλία, ποιο ξέρει τι θαύματα ε, θα έγραφε. Και από αυτή την άποψη έχει, ε, δεν θα ξενήσει καθόλου όσου έχουν ε, διαβάσει τον Τόλκιν. Θα δούμε δηλαδή κάποια κοινά μοτίβα. Ε, αρκετά μιλήσα όμως, τραγουδά και να ξεκουραστούμε και ε, επανεργόμαστε. εσύ να αφήσετε το διόφωνο όμως και να πάτε στις παραλίε έτσι λοιπόν δεν θα, θα ήταν άσχημα έτσι είναι απογευματινό προς μπανάκι τώρα που δεν χτυπάει ο ήλιο. ναι ωραίο το νυχτερινό μπάνιο ναι έχει τύχει έχω κάνει και το νυχτερινό μπάνιο βέβαια και και σχετικά πρόσφατα σε πισίνα βέβαια αλλά εντάξει δεν έχει σημασία έχει άλλη γουητία και με μουσική τέτοια να παίζει φυσικά ε, να συνεχίσουμε λίγο τη σειρά του τροχού του χρόνου ε, λοιπόν είπαμε μας αποκλείπτουν σε κρεφές σιγά σιγά ένα πολύ χρώμο ένα πολύ ωραίο κόσμο με πολλά έθνη, με πολλές ιδιαιτερότητες το δικό του το κάθε με το δικά του ήθιτα, δικά του έτη, ε, έθιμα συγγνώμη ε, ένα πολύ ωραίο είναι ότι επειδή οι Ήρωε ξεκινάνε όπως και στα περισσότερα από ε, άλλο, ένα κοινό στοιχείο εδώ αν θέλετε με τον Τόρκιν σαν απλοί άνθρωποι έτσι όχι απλά χόμπιτ βέβαια, έτσι, ο κόσμος είναι σχεδόν αποκλειστικά ανθρώπους έχει... Ε, δεν έχει άλλε φύλε, δεν έχει ξωτικά έτσι, δεν έχει νάνου, ε, ανθρώπινε μορφέ. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια τέρατα έτσι, αλλά αυτέ είναι σαφώ τέρατα, δεν είναι ε, ε, ε, διαφορετικέ ε, φύλε έτσι, όλοι καλοί εισαγωγικά ε, είναι άνθρωποι. Ε, έχουν ανθρώπινη μορφή, χαρακτηριστικά έτσι, άλλο που διαφέρουν. Ήταν λοιπόν απλοί άνθρωποι. Και έτσι λοιπόν στην αρχή και στα πρώτα πρώτο και δεύτερο βιβλίο τα πράγματα είναι. Απλά ξέρουμε ποιο είναι ο καλό, ποιο είναι ο κακό. Έτσι, ε, δυστυχώ ο άσχημο, το... φεύγω πάλι από το θέμα. Ο, ο Άλλα που έπαιζε τον άσκημο στην ομόφωνη ταινία, ο καλό και ο άσχημο, ε, πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, από τι πορότερε ερμηνείε του ε, αυτή η ταινία. Λοιπόν,. Ε, Σιγά σιγά όμως όσο περνάνε τα βιβλία και μπαίνουμε πιο βαθιά στο τι συμβαίνει, γίνεται και πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Ε, αρχίζουν και θολώνουν οι γραμμέ, ε, δεν είναι όλα τόσο απλά. Αρχίζουν και μπαίνουν και τα παιχνίδια μεταξύ των ανθρώπων, ε, η πολιτική αν θέλετε, ε, λεπτομέρειες συμβάσεις. Αρχίζει και γίνεται ο κόσμος ε, πιο πολύπλοκος. Και αυτό είναι από τα ωραία στοιχεία, σε βάζει σιγά σιγά μέσα σε σε αυτόν τον κόσμο και ξαφνικά βρίσκεσαι στο μέσο ε, πλο, της πλοκής ε, του και των διακλαδώσεών της σχεδόν χωρίς ε, να το καταλάβω, με ένα απόλυτα φυσικό τρόπο ε, θα έλεγα. Ε, μία κριτική που θα μπορούσαμε να κάνουμε και την έχουν, ε, έχουν πει και άλλοι και νομίζω είναι κοινό σε, σε όλα αυτέ τι που τραβάνε σε μάκρους ε, σε κάποιο βιβλίο γίνονται, δεν είναι τόσο ενδιαφέροντα θα λέγαμε όσο άλλα, ε, κάπου στη μέση ας πούμε ή σε κάποια από τα μεσαία σισαγουρικά βιβλία, παρατηρείται, κάνει κάποια κοιλιά ε, η πλοκή ή η δράση ανάλογα ε, το βιβλίο. Έτσι και το σε κάποια βιβλία ε, κάπου αναγνώστης, ε, Βέβαια όχι όλοι, εντάξει, περισσότερο είναι ένας, κάπου ε, μια δυσαρέσκεια γιατί δεν προχωρούσε ε, το βιβλίο ή γιατί ο συγγραφέα ε, ασχολήθηκε με, ε, έδωσε πολύ περισσότερο βάση όπως θα έπρεπε σε κάποιε δευτερεύουσες πλοκές ή χαρακτήρες. Αυτό δυστυχώ και, και ο Μάρτιν και ο Τζορζ Μάρτιν έχει, ε, έχει κατηγορηθεί ε, γι' αυτό, για κάποια από τα βιβλία δεν έχει ε, αυτό είναι στο, στο παιχνίδι να το πω έτσι δυστυχώς όταν απλώνουν τις σειρές σε τόσα αυλία και είτε για λόγου λόγους έτσι, κατανόητο και αυτό προσπαθεί ο συγγραφέα να τραβήξει λίγο ακόμα τη, ε, τη σειρά είτε επειδή και ο ίδιος ήθελε ε, να πει κάποια ιστορία την οποία δεν θα είχε ευκαιρία να την πει με άλλο τρόπο ή ε, ήξερε ότι η ιστορία που προσωπικά μπορεί να το ενδιαφέρε πολύ, ε, μπορεί να μην τραβούσε πολύ ε, το κοινό. Και έτσι επέλεξα να την πει με αυτόν τον τρόπο, μέσα σε μια σειρά επιτυχημένη, έβαλε και αυτή την δευτερεύουσα ίσως ε, ιστορία, που γι' αυτόν, ε, πιστέψτε μου, ήταν πάρα πολύ ε, σημαντική. Δεν θέλω να κάνω αποκαλύψεις ε, πλοκής, ε, προσπαθώ να αποφύγω, σε αυτή τη σειρά των βιβλίων, γιατί εντάξει, δεν έχει νόημα να, να σου πω από τώρα το, το τέλο. Έτσι ε, δεν έχει καμία... Υπάρχει Έχει να το διαβάσει, δεν την, την προστάσαμε κι αλλά... Γενικά δεν μου αρέσει και δεν το κάνω. Ε, αυτό που μπορώ να πω είναι το εξή: ε, Υπάρχει μαγεία σε αυτό το κόσμο. Είπαμε δεν υπάρχουν ε, δράκοι, ίσω ε, υπάρχουν κάποια άλλα τέρατα, ε, αλλά υπάρχει μαγεία. Η μαγεία εδώ έχει μια ιδιαιτερότητα και εξελίσσεται σε μια από τα, τις πιο σημαντικέ πλοκέ, αν θέλετε και κεντρικό χαρακτηριστικό ε, του βιβλίου όταν ε, μπαίνουμε σε αυτόν τον κόσμο βλέπουμε ότι η μαγεία ε, οι άνθρωποι αισθάνονται αβολά στην καλύτερη περίπτωση πέντε στη μαγεία ε, δεν είναι πολύ κοινή σε αυτόν τον κόσμο ο περισσότερος κόσμος φοβάται δυσπιστή απέναντι στη μαγεία και οι φορείς της μαγείας είναι αποκλειστικά γυναίκες όταν γνωρίζουμε αυτόν τον κόσμο και, ε, οι οποίες, ε, αυτό δεν νομίζω ότι είναι, το γράφει από τα πρώτα κεφάλαια είναι οργανωμένες σε ένα σύστημα να το πω έτσι σε μια αδελφότητα αν θέλετε, σε μια οργάνωση έτσι, η οποία ελέγχει ε, τη μαγεία και ε, παρέχει τις ε, μάγισσες να το πω έτσι ε, αυτού του κόσμου και στην πάνω σε αυτό ε, μια ολόκληρη πλοκή ένα, που είναι από τα κεντρικά από τους πυλώνες, θα λέγαμε της σεράς αυτής των βιβλίων, το σύστημα μαγείας. Και είναι ένα ε, καλό σύστημα μαγείας, θα με την έννοια ότι ε, είναι, είναι συνεπές. Ε, δεν βλέπεις πράγματα τα οποία ε, δεν μπορούν να εξηγηθούν ή δεν μπορούν. Υπάρχει εξήγηση για όλα γιατί δουλεύει έτσι, υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχει σε τρόπο τρόπος πως τίθενται οι περιορισμοί κλπ. κλπ. Ε, είναι δηλαδή δουλεμένο ένα ε, δουλεμένο σύστημα που τουλάχιστον για τους περισσότερους που διαβάζουν επιστημόμενο και φαντασία είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ένα χαοτικό θα λέγαμε μαγικό σύστημα ε, παιδιάστικο να το πω έτσι τώρα δεν θέλω να στενοχωρήσω τους πολυάριθους οπαδούς μιας πολύ άλλης διάσημης σειράς που ασχολείται με μαγεία αλλά ε, το σύστημα μαγείας εκεί πέρα στην άλλη τη σειρά και δεν είναι το Μάρτιν έτσι, ε, είναι παιδιάστικο έτσι. Δεν, δεν είναι αυτό που θα λέγαμε δεν έχει την, ε, τους κανόνες που πρέπει να έχει ένα τέτοιο ε, σύστημα Τέλος πάντων, εντάξει, <laughs> προσωπικές προτιμίες είπα αυτά, ό,τι αρέσει στον ε, καθένα. Και έτσι λοιπόν ε, ο ήρωι μα, μας, οι μας, ο κεντρικός ήρωας και οι άλλοι, μάλιστα, ε, ε, υποτίθεται ότι ένας είναι ο κεντρικός ήρωας, όμως με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα βιβλία έχουμε μια πληθώρα ε, στο τέλος πραγματικά δεν, δεν ξέρεις ποιος είναι ο πιο κεντρικός, ας πούμε πιο κεντρικός ήρωας, έτσι γιατί και ε, ένα που μου άρεσε πολύ, δηλαδή στο τελείωμα μου αποδεικνύεται ε, ότι όλοι είναι εξίσου κεντρικοί ε, στη ροή, όλοι ε, εντάξει, δεν μπορούν να είναι όλοι οι βιολιά, έτσι; βιολιά, αλλά δεν έχουμε... Ε, δεν βλέπω και κανένα που να είναι και δεύτερο βιβλίο, να, ε, να το πω και αυτά. Ο, ε, όλοι συμμετέχουν και έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, γιατί υπάρχουν άλλα βιβλία, άλλα τέτοιου είδου βιβλία, να το πω έτσι: σειρέ μάλλον. Όπου εντάξει, για του υπόλοιπου χαρακτήρε, απλώ γυρνά στι σελίδε, ε, ε, αλλά τελείω είναι να γυρίσουμε στο κεντρικό. Εδώ δεν είναι έτσι. Ο κάθε χαρά είναι πολύ ωραία δεμένοι του καθενός χαρακτήρα έχουν άμεσο αντίκτυπο στον κόσμο. η αγωνία να δει ο καθένας αν θα κάνει αυτό που πρέπει, την ώρα που πρέπει. Είναι πολύ ωραία δοσμένο. Είπαμε τι μικρέ μικρές τουκυλίτσες σε κάποια βιβλία, κάποιες δευτερεύουσες ιστορίες, να το πω έτσι, κάποιες δευτερεύουσες περιπέτειες, κάποιες θα μπορούσαν να λείπουν χωρίς, κατά την ταπεινή να λοιωθεί το αποτέλεσμα. Δηλαδή θα Δη από, να το πω έτσι από τα 14 βιβλία θα μπορούσαν ε, να είναι 12 έτσι, ή 11 κάτι τέτοιο συζητάμε δεν μπορείς τώρα εκτονισθέν εντάξει πολλά μπορείς να πεις ή δεν μπορείς να πεις ε, βέβαια ένα άλλο θέμα είναι ότι μέχρι και το 11ο βιλίο, και ο Δευτέρα Μπράντορντ σε αυτό, ήδη α πούμε εγώ αλλά και άλλοι που είχαμε φτάσει στο 10ο βιβλίο, όταν είχε πια αρρωστήσει ο. Ε, που είχαν τελειώσει και είχε αρρωστήσει ο Τζόρνταν, ε, ήταν ε, ήδη από τότε, ήταν απίθανο, θεωρούσα προσωπικά και άλλοι, ότι ήταν απίθανο να τελειώσει, και ιδίω ο Τζόρνταν να μην είχε πάθει τίποτα, ε, να το τελειώσει ένα βιβλίο. είχε ανοίξει πάρα, πάρα πολλά θέματα, είχε ανοίξει και βαθύνει πολύ πλοκή. Θεωρώ ότι σε ένα λογικό μεγέθος βιβλίο θα ήταν αδύνατο να το καταφέρει με ικανοποιητικό τρόπο. Βέβαια έχω παραπονάκια, έχω ένα, δύο, τρία σημεία που θα επιθυμούσα να έχουν, να έχουν κλείσει καλύτερα, αλλά κοιτάξτε να το δούμε και, έτσι, και στην πραγματική ζωή πόσε φορές καταφέρνουμε τα πάντα να κλείσουν με ένα απόλυτο τρόπο όλα να, να είναι κλείσμενα κάποια πράγματα, περιμένουμε να γίνουν, δεν γίνονται ποτέ και κάποια άλλα που δεν τα είχαμε σκεφτεί ποτέ, ε, γίνονται. Ε, δεν ξέρω. Ε, να συνεχίσουμε με ένα ακόμα και όμως. You on the wings of love, like dreamers do Touch your heart, you're the queen of broken hearts Oh, we are daytime friends and nighttime fools Wanna play this game, you break the rules Tears of love, a frozen tea You'll make it like it's making all girls too mad You're only my head so it's a trend You're only my or oh, making all girls too sad. You're only my head Το modern token πάλι, ο geronimo Cadillac ήταν από τα καλά συγκροτήματα. Το modern token έτυχε και, και κάποια τραγωδία στη συλλογή. Εντάξει, πολλά καλά συγκροτήματα έτσι να μην αδικήσω κάποια άλλα, αλλά παρόλα αυτά, περιοριζόμαστε και πότε έχουμε και μπορούμε ε, να παίξουμε. Υπό, συζητάμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής για τη σειρά «Ο τροχός του χρόνου» του Robert Jordan που πέρυσι το 2013 ολοκληρώθηκε μετά από 23 χρόνια, ξεκίνησε το 1990. Είπαμε για τον τρόπο που έχει φτιάξει, ε, που μας παρουσιάζει ε, και κάποια στοιχεία για τη δομή του κόσμου αυτού και είπαμε ότι όπως και στο, στον Τόλκιν ε, στον άρχο των δαχτυλίδιων ε, οι ήρωες προσπαθούν να αποτρέψουν το απόλυτο κακό να κατακτήσει και να, να, καταστρέψει, ε, να καταστρέψει τελείως όλο το κόσμο, όλο το το σύμπαν. Ο τροχός του χρόνου είναι η βασική φιλοσοφία του κόσμου αυτού ότι οι εποχές ο τροχός γυρίζει, οι εποχές έρχονται και παρέρχονται ε, ας πούμε ε, όχι ακριβώς με την έννοια της με την σάρκωσης που θα λέγαμε εμείς, αλλά με με την έννοια ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται σε άλλες εποχές με άλλους όρους αλλά όλα βρίσκονται σε έναν ένα τροχό αυτή τη φορά το κακό ε, απειλεί να καταστρέψει τελείως αυτόν τον τροχό να καταστρέψει το σύμπαν θα λέγαμε όχι απλά τον το κόσμο να καταστρέψει όλο το, το σύμπαν και έτσι οι ήρωες προσπαθούν ε, χρησιμοποιώντα όλη τη μέση έχουν στη διάθεσή τους να το αποτρέψουν και πάνω σε αυτό έχουν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά ε, εμπόδια έτσι, και πνευματικά ε, και φυσικά. Ε, έχει μεταπτώσει το βιβλίο, Έχει πολλές. Ε, ανατροπές, ναι. Ναι, έχει το μερίδιο του ε, σε ανατροπές. Βέβαια είναι πιο... Ε, είναι η φύση, του βιβλίου τέτοια, έτσι, ε, ο, αυτό που θέλει να δώσει η, η ροή των γεγονότων ε, που δεν προσφέρεται, ε, που δεν είναι για εκπλήξεις, να το πω έτσι. Εκπλήξεις. Υπάρχουν ανατροπές, αλλά ε, όχι στη βασική του κατεύθυνση. Υπάρχουν ανατροπές που αναγκάζουν την ιστορία να αλλάξει πορεία, πάνω όχι εντάξει πορεία, πορεία είναι δεδομένη ε, η ευκολία, η δυσκολία ή τα σχέδια. Οι ανατροπές κυρίως αλλάζουν τα σχέδια των ηρεών και υπάρχουν και ε, αυτό είναι το κακό γενικότερα με τις ρέστιζες. Υπάρχουν ανατροπές που μπορούν να συμβούν σε ένα βιβλίο οι οποίες θα επηρεάσουν έχουν μεγάλη σημασία γεγονότα που θα γίνουν μετά από ένα στο επόμενο ή ακόμα και χειρότερο στο επόμενο βιβλίο. Ε, από αυτή την άποψη όσοι θα θέλουν να ξεκινήσουν τώρα ε, τη σειρά είναι τυχεροί ε, γιατί έχουν εκδοθεί όλα τα βιβλία και υπάρχει και αυτό που λέμε ε, prequel, ένα βιβλίο δηλαδή που διαδραματίζεται πριν το πρώτο ε, βιβλίο της σειράς, ε, δεν το έχω διαβάσει και ε, αν το πετύχω, θα το διαβάσω, αλλά ε, δεν το θεωρώ και απαραίτητο. Έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο, κάποιο πρόβλημα, κάποιο να το αναζητήσει οπωσδήποτε και να το διαβάσει. Αυτό μόνο αυτοί ε, που θα αφιερώσουν, ε, που θα θέλουν τώρα να ξεκινήσουν, είναι τυχεροί. Είναι όλα τα βιβλία ε, διαθέσιμα και ε, έτσι θα μπορέσουν να, ε, τα, να μην έχουμε χρόνια, έτσι μπορεί να έχουν μήνες και ένα, να έχουν χρόνια ε, συγνώμη, να μην έχουν χρόνια και να αποβλήσουν βιβλίο, αλλά μπορεί να έχουν κάποιοι μήνες και τα γεγονότα να είναι πιο φρέσκα ε, βέβαια εντάξει, οποίο δυσκολεύεται μπορεί να κρατήσει και σημειώσει, μπορεί να ανατρέχει σε κάποιο βιβλίο ε, τα περισσότερα από τα βιβλία που σα εξήγησα και στην αρχή αναγκάστηκα, τα έχω στα στα αγγλικά Ηταν ε, λίγο ακριβά τα, ε, τα ελληνικέ ε, μεταφράσεις Γιατί ήταν, ε, ε, ήταν σπασμένο σε δύο βιβλία με ε, ακριβούτσικη για τα δικά μου δεδομένα τιμή. Ε, και σήμερα και σήμερα εντάξει με τα δεδομένα τα σημερινά εξακολουθεί ε, είναι εκτότητα στα ελληνικά, είναι ο φανταστικός κόσμος ε, να πω ότι έχουν κάνει πάρα πάρα πολύ ε, καλή δουλειά στη μετάφραση έτσι, οφείλουμε να τους το αναγνωρίσουμε ε, προφανώς τα παιδιά που έχουν κάνει, άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί καλά γενικά ο φανταστικός κόσμο εξειδικεύεται στο, στο θέμα αλλά ε, οι μεταφραστές ε, φαίνεται ότι είναι και οι τους αρέσει έχουν ε, μεράκι αν δεν κάνω λάθος έτσι ε, ευχαριστώ να με διορθώσει ξέρει καλύτερα έχει εκδοθεί μέχρι και το ένα το ο το τόμος σπασμένος πάντοτε σε δύο βιβλία, έτσι. Ε, τον κάθε τόμο από το αγγλικό βιβλίο που θα βρείτε, τον σπάμε στα ελληνικά σε δύο βιβλία, έτσι. Ε, Και έχει βγει, ε, σίγουρα έχει βγει και το δεύτερο βιβλίο του ένα του του ένα του τόμου άρα μέχρι και το εννιά όπως τα θέλετε στα ελληνικά μπορείτε να τα βρείτε το κόστος τους μπορείτε να το αναζητήσετε στα βιβλιοπολία τα πιο εξειδικευμένα τουλάχιστον στα βιβλιοπολία τα, τα κανονικά δεν τα έχω τα βιβλία που φέρνουν τακτικά φαντασία όμω, και ποιοι φαντασία σίγουρα πιστεύω ε, να τα βρείτε και μέσα από το διαδίκτυο τώρα υπάρχουν όλε οι δυνατότητε. Κατά μέσο ε, τα έχω δει από εκεί περίπου 15 με 20, το γνωστό, το 15 με 20 ευρώ. Ε, τσούχτερο. Ε, βάλτε τώρα 14 βιβλία, το καθένα σπασμένο επί δύο. Έτσι Συζητάμε λοιπόν για 28 ε, βιβλία. Ε, να φτάσουμε. Όχι, συγγνώμη. Ε, έχει εκδοθεί και το 10 από ό,τι μου λένε. Ναι, συγνώμη, Έχει εκδοθεί και το 10. Ναι, ναι. Ε, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. 28 λοιπόν ε, βιβλία στα ελληνικά με 15 ευρώ. σας λέω εγώ το καθένα. Κάντε το λογισμό Αντίθετα τώρα ε, όσοι το διαβάσετε στο πρωτότυπο. Σε Μία, εντάξει, υπάρχουν εκδόσεις που παίζουν οι τιμές όπως ξέρετε εκεί τα πιο παλιά βιβλία δεν μπορείτε να τα βρείτε σε ακόμα καλύτερες κλπ. αλλά εκεί θα χρειαστείτε θα είναι τα 14 αυτά βιβλία μπορείτε να τα βρείτε σε κανονική έκδοση γύρω στα 10 ευρώ το βιβλίο και ζητάμε δηλαδή για ένα πολύ μικρότερο κόστος Είπετε, εντάξει, δεν πρέπει μεταφραστήτητα. Τα έχουμε ξεζητήσει ε, πολλές φορές ε, αυτά. Εντάξει, δυστυχώς όλη, όλη, είναι από αυτό που λέμε όλοι δίκιο έχουμε. Και εμεί σαν αναγνώστες, παύλα, καταναλωτές έχουμε δίκιο. Και οι εκδότες, μεταφραστές, βιβλιοπολία κλπ. Και αυτοί έχουν ε, δίκιο σχετικά με το κόστος παραγωγής. Δεν το ξέρω ότι δεν είμαι παγκληματίας του χώρου δεν μπορώ να και δεν θέλω να, να ξέρω ε, έτσι ε, δεν είναι και εκπομπή δεν είναι σε αυτά σκοπό έχει να μας φέρει επαφέ με κάποια όμορφα βιβλία τώρα για το τέλος ε, της σειράς ε, η αρχή ήταν όπως είπα ε, το πρώτο βιβλίο, κοιτάξτε το πρώτο βιβλίο επειδή είναι έτσι γίνεται. να αυτέ. Το πρώτο βιβλίο είναι και πιλωτικό κατά κάποιο τρόπο. Ε, το πρώτο βιβλίο δοκιμάστε, το, μπορεί να διαβαστεί ε, το πρώτο στόμο στα αγγλικά, έτσι, τα πρώτα δύο βιβλία στα ελληνικά, ε, μπορεί να διαβαστούν και μπορείτε με ήσυχη να το πω έτσι τη συνήθω είναι έτσι γραμμένο, που με είσαι τη συνήθι σα μπορείτε να μην αρέσει να τελειώσετε εκεί και. Να μείνετε ανεβ καμία να μην έχετε απορία και περιέργεια για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Βέβαια ε, σε την σου γνωρίζει ένα κόσμο που λες, εδώ έχει ψωμί έχει ενδιαφέρον, λέει πολλά. Αλλά εντάξει φροντίζει σε αυτό το πρώτο βιβλίο και μπράβο του φρόντισε ε, το πρώτο βιβλίο να είναι ολοκληρωμένο, να, αφήσει, να έχει μια ολοκληρωμένη ιστορία και κάποιον που θα διαβάσει το πρώτο και. Δεν θα του αρέσει τόσο πολύ η σειρά στο να αποχωρήσει το δεύτερο Δεν θα τον αφήσει Έχει την αίσθηση ότι ξέρεις Με άφησε τα μισά Και, τι θα, και δεν ξέρω τι θα πάνε να δω Τι απέγινε Και πως απέγινε Δεν είναι ανάγκη Το πρώτο τελειώνει Με ένα πολύ ικανοποιητικό τελειώμα Γι' αυτό προτείνω δοκιμάστε δηλαδή, Διαβάστε το πρώτο βιβλίο Για του αρέσει υπάρχει όπως σας είπα Τεράστια συνέχεια ένα, ένα όμως που μπορώ να πω για το τέλος, σε ε, αντίθεση κάτι που θα ξενήσει τους οπαδούς και τους φαν του Μάρτιν, να κάνω και εγώ λίγο την πλάκα μου με τον Τζόρτζ Μάρτιν, είναι ότι ε, στο τέλος ζούν πολλοί, δεν πέθανε. Είναι γνωστή η συνήθεια του, του Μάρτιν να, να σκοτήσει. Τους, δεξύν, το συστήμα του γιατί και στην πραγματική ζωή ο κάθε συγγραφέα κάνει τι επιλογέ του, αλλά τον σατυρίζουν αρκετά στο διαδίκτυο. Το Μαρτίν γι' αυτό ε, έχει πέσει θανατικός τους ε, ηρωέ του και έχει και τη συνήθεια να του ε, διεκπαιρεώνει, να το πω έτσι, με, με απλό και γρήγορο τρόπο, χωρί πολλά-πολλά. Ε, και έτσι έχει γίνει διάσημο για, ε, για αυτό το. Σε, σε αυτό το τομέα. Όχι, όσοι λοιπόν έρχεστε από τον ε, ε, Μάρτιν, ε, εδώ προετοιμαστείτε, πεθαίνει ο κόσμος έτσι, δεν τους συζητάμε ε, και οι χαρακτήρες που θα τους αγαπήσετε Κάποιοι δεν θα τα καταφέρουν μέχρι το τέλο. Αυτό είναι γεγονό. Όμω θα τα καταφέρουν πολύ περισσότεροι από ό,τι. Καλά, ο Μάρτιν δεν έχει, δεν έχει ολοκληρωθεί από ό,τι ξέρω. Επομένω να δούμε ποιο θα τα καταφέρει και ποιο όχι, να δούμε τι θα γίνει. Διότι το έχει... δεν Διάβασα κάτι ότι πάνω στο τέλο θα πέσει ένα μετεωρίτη και δεν θα μείνει κανένα. <laughs> θα εξαφανιστούν όλοι. Και κάπω έτσι λέει, θα το τελειώσει ο Μάρτιν. Δεν θυμάμαι τώρα που το διάβασα, αλλά είχε πλάκα. Λοιπόν, εμείς όμως εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας να σας ξέρω να σας άρεσε Εγώ να σα ευχαριστήσω όμως πάρα πολύ που κρατήσατε παρέα ε, Δεν βλέπω, λογικά θα ακολουθήσει η Τζέννη Με κάτι συντροφία με νότες, Δεν την βλέπω ακόμα, εντάξει ίσως αργήσει λίγο εμείς θα περάσουμε στο τελευταίο τραγούδι να σας ευχηθώ πρώτα απ' όλα ε, καλή εβδομάδα σε όλους, να περάσετε καλά να εγώ εύχομαι σε να αρχίσουν να προγραμματίζουν και διακοπές έτσι, μακάρι όλοι να καταφέρετε να κάνετε τις διακοπές που θέλετε λοιπόν θα σας αφήσουμε ένα τραγούδι το οποίο εδώ θα κάνει μια παρασπονδία δεν είναι αυστηρά τον έντες, είναι του 78 δεν κάνω λάθος αλλά επειδή πέφτει σιγά σιγά η νύχτα ένα τραγούδι υπόσχεση ε, για τη νύχτα καλό βράδυ σε όλους Still